Διαβάζουμε. Narrative. Επίθηση ή άμυνα. The question of whether the mere act of competing in a sport or victory is what matters in sport has been a long standing one. The debate is likely to continue to be lively, probably for as long as men and women compete against each other. Lexilogio. Η ομάδα. Team. Η ιστορία. History. Story. Το άθλημα. Sport. το παιχνίδι game επιδιώκο to seek η νίκη victory εμποδίζω to prevent το λάθος mistake ενδιαφερόμαι to be interested in ο τρόπος manner way χάνω to lose Επιτρέπω. Στην ιστορία των αθλημάτων, η επίθεση και η άμυνα είναι τρόποι παιχνιδιού. Με την επίθεση επιδιώκειται η νίκη και με την άμυνα να εμποδιστούν οι αντίπαλοι να κερδίσουν. Σε αθλήματα όπου προβλέπεται ισοπαλία, η έμφαση στην άμυνα μπορεί να είναι πιστικότερη. Στο μπάσκετ όμως δεν αρκεί να μη χάσει. πρέπει να κερδίσεις. Στόχος πρέπει να είναι να μην επιτραπεί στον αντίπαλο να βάλει καλάθι, να αναγκαστεί να κάνει λάθος για να καταστραφεί το παιχνίδι του και να μπορέσει να νικήσει η ομάδα σου. Τους φιλάθλους γενικά ενδιαφέρει ιδιαίτερα το θέαμα. Το μπάσκετ όμως, όσο πάει, αποκτά όλο και περισσότερους οπαδούς σε βάρος των φιλάθλων. Από την άλλη πλευρά, το μπάσκετ έχει γίνει σήμερα μια επιχείρηση. Και επιχείρηση χωρίς νίκες δεν αποφέρει. Σιγά-σιγά έχουμε φτάσει στο σημείο που αυτό που μετράει είναι η νίκη. Το θέαμα είναι για τους ρομαντικούς.